Στοίχη 14.33 διότι ο Παύλος δεν μετέβει στην Ρώμη. Ζήτητας προσευχά των χριστιανών της Ρώμης. 14. Είμαι δεπεπισμένος δι' εσάς αδελφοί μου και εγώ ο ίδιος που σας γράφω τας προτροπάς αυτάς ότι και μόνοι σας χωρίς σα ειδικά μου υποδείξεις είστε γεμάτοι από καλοσύνην και αρετήν γεμάτοι από κάθε γνώση της οτηριόδους αληθείας και είστε επιπλέον ει θέση να νουθετείτε ο ένα τον άλλον. 15. Σα έγραψα όμω αδελφοί με περισσότεραν κάπω τόλμη ει μερικά μέρη τη επιστολή μου, σαν να σα υπενθυμίζω τα που ξέφρετε. Και το έκαμα αυτό λόγω του αξιώματος που μου εδόθη ω χάρη από τον Θεών. 16. Και το αξίωμά μου αυτό συνίσταται ει το να είμαι εγώ υπηρέτη του Ιησού Χριστού ει Εθνικούς Εθνικού, και να επιτελώ ως είδο τη θυσίας προς τον Θεό το Ιερόν έργων του Ευαγγελικού Κηρύγματος που είναι Λόγος Θεού και έτσι δια του Κηρύγματος να ελκυστούν προς τον Χριστόν οι εθνικοί και να γίνουνε ψυχέτων προσφορά και θυσία δεκτή από τον Θεόν και αρεστοί σε Αυτόν αγιασμένοι δια του Αγίου Πνεύματος. 17. Λοιπόν, Αφού είμαι λειτουργό του Ευαγγελίου του Θεού εις τα έθνη, έχω και κάφηση με την δύναμη και ενίσχυση του Ιησού Χριστού, δια την καρποφόρων δράση μου εις τα έργα που αναφέρονται και ανήκουν εις τον Θεόν. 18. Ναι, με τη δύναμη του Χριστού έγιναν όλα αυτά, κι όχι από την ειδική μου ασθένεια. Διότι δεν θα λάβω ποτέ την αλαζονική τόλμη να είπω ότι υπάρχει κάτι που να μην το έκαμε και να μην το έφερνε ολόκληρον ει πέρα ο Χριστό, χρησιμοποιώνω ω οργανών του εμέ προ τον σκοπό να πιστεύσουν και να υπακούσουν στο Ευαγγέλιον οι Εθνικοί. Αυτό μου έδιδε φωτισμών και λόγων και με ενίσχυνε στου κόπου τη Αποστολική Διακονία, ώστε όχι μόνο με λόγου, αλλά και με βίαιων άγιων και ενάρετων να κηρύττω το Ευαγγέλειό του. 19. Αυτό συνόδευε το κήρυγμά μου με δύναμη σημείων και καταπληκτικών θαυμάτων, με την υπερφυσική δύναμη του Πνεύματος του Θεού, ώστε εγώ από την Ιερουσαλήμ περιοδεύωσα διακύκλου μεγάλου όλα τα μέρη μέχρι του Ιλληρικού και έχω κηρύξει πλήρω και τελείω το Ευαγγέλιο του Χριστού. 20. Έτσι δέ θεωρώ τιμήν μου και φιλοτήμως αγωνίζομαι να κηρύττω το Ευαγγέλιο όχι εκεί όπου εκηρύχθη από άλλους το όνομα του Χριστού για να μην κτίζω επάνω εις ξένο θεμέλιον και να μην εισχωρώ εις δικαιοδοσίαν άλλου Αποστόλου. 21. Αλλά εκήρυξα το Ευαγγέλιο εις τους εθνικούς και ειδωλολάτρας που δεν το είχαν ποτέ ακούσει. Και έτσι πραγματοποιήθη εκείνο που είχε γραφεί από τον προφήτην Ισαΐαν. Εκείνοι στου οποίους δεν ανηγκέρθη περί του Χριστού θα τον είδουν και εκείνοι που δεν έχουν ακούσει θα εννοήσουν το περί αυτού κήρυγμα. 22. Διότι δε υπήρχον ακόμη μέρη, εις τα οποία δεν είχε κηρυχθεί ο Χριστός, το εμποδιζόμιν πολλές φορές να έλθω ισάς. 23. Τώρα όμως, οπότε δεν έχω πλέον στα μέρη αυτά τόπων, όπου να μη εκηρύχθη ο Χριστός, έχω δε σφοδρών από πολλά χρόνια να έλθω προς σας. 24. Όταν θα πηγαίνω στην την Ισπανία, θα έλθω προς σας. Διότι ελπίζω διαβαίνουν διαμέσου της πόλεως σας να σας είδω και να προπεμφθώ από σας εκεί εάν πρώτον ή μπορέσω από σας κάπως να χορταστώ από την συνάντησή μου με σας. 25. Τώρα δε πηγαίνω η Ιερουσαλήμ εκτελών υπηρεσίαν χάρη των εκεί χριστιανών. 26. Και εκτελώ την υπηρεσίαν αυτήν διότι από αγαθή των διάθεση και ευχαρίστηση απεφάσισαν οι Ερμακεδονία και Αχαΐα χριστιανοί να κάνουν κάποια συνεισφορά για τους πτωχούς των χριστιανών οι οποίοι διαμένουν στα Ιεροσόλυμα. 27. Πράγματι από καλοσύνη το απεφάσισαν. Είναι όμως και χρεώστε αυτούς. Διότι εάν οι εθνικοί έγιναν κοινωνοί και συμμέτοχοι στα πνευματικάς δωρεάς, τας οποίας είχον οι Ιουδαίοι, Οφείλουν και οι εθνικοί να τους υπηρετήσουν οι σωματικάς ανάγκα. 28. Αφού λοιπόν επιτελέσω αυτό που μου ανετέθη και αφού παραδώσω ασφαλώς εις αυτούς την συνεισφοράν αυτη η οποία είναι καρπός της πίστεως και της αγάπης αυτών που έκαμαν τη συνεισφοράν, θα μεταβώ διαμέσου της χώρας σας η την Ισπανίαν. 29. Γνωρίζω δε ότι όταν έρθω εις σας θα έλθω με άφθορον τον πλούτο τη ευλογία που μεταδίδεται από το Ευαγγέλιο του Χριστού. 30. Σα παρακαλώ δε, αδελφοί, εν ονόματι του κυρίου μα Ιησού Χριστού και εν ονόματι τη αγάπη, την οποία το άγιον πνεύμα καρποφορεί στα ψυχά μα, να συναγωνιστείτε μαζί μου ή στα υπέρε μου προ τον Θεό, προσευχά. 31. Βια να γλιτώσω από εκείνου που απειθούν στο το κήρυγμα του Ευαγγελίου εν τη Ιουδαία και μία απορριφθεί με φανατισμό και περιφρόνησινς, αλλά γίνει δεκτή από τους εκεί χριστιανούς η υπηρεσία μου της μεταφοράς της Ιεροσόλυμα, της συνεισφοράς που έκαμαν δι' αυτούς οι εξεθνών χριστιανοί. 32. Και σας ζητώ να προσεύχεστε εις τον Θεόν δι' αυτό, διότι αν γλιτώσω από τους απειθούντα, και αν δεχθούν με ευχαρίστησην τη συνεισφοράν οι χριστιανοί της Ιερουσαλήμ, θα υπορέσω με το θέλημα του Θεού να έλθω προς σας, όχι με αθυμίαν και λύπην, αλλά με χαράν και να συναναπαυτώ μαζί σας. 33. Ο δε Θεός, από τον οποίον πηγάζει και χορηγείται ειρήνη, ήθε να είναι μαζί με όλους σας. Αμήν.